Την Τρίτη Κυριακή των Ιστιών, η Εκκλησία μας θέτει ενώπιόν μας, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφή, τον Τίμιο Σταυρό. Βρισκόμαστε στη μέση της Σαρακοστής. Η φυσική και πνευματική προσπάθεια που καταβάλουμε αρχίζει πλέον να γίνεται αισθητή και η κόπωση πιο φανερή. Έχουμε ανάγκη από βοήθεια και ενθάρρυνση. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας σήμερα θέτει ενώπιόν μας τον Τίμιο Σταυρό για να πάρουμε θάρρος για τις επόμενες τρεις εβδομάδες που ακολουθούν. Είναι δηλαδή σαν κάποιος να βαδίζει στην έρημο στο βουνό σε ένα μονοπάτι γυμνό από δέντρα και επί ώρες ο δυνατός ήλιος να τον σημαδεύει να τον τσουρουφλίζει και ξαφνικά ο άνθρωπος αυτός μέσα στην ταλαιπωρία του συναντάει ένα δέντρο γεμάτο αγαλίαση κάθεται και ξεκουράζεται και όταν αναπαυθεί αρκετά με ανανεωμένες δυνάμεις ξεκινάει και πάλι την πορεία του αυτό το ρόλο παίζει και σήμερα ο Τίμιος Σταυρός ξεκουράζει τους ανθρώπους και τους ανανεώνει στη μέση της προσπάθειάς μας Στη μέση του δρόμου μας φυτεύτηκε από τους Άγιους Πατέρες ο Ζωηφόρος Σταυρός για να μας δώσει άνεση και αναψυχή. Και μόνο η εμφάνισή του αγαπητοί αδελφοί ενθαρρύνει τον κουρασμένο και γεμίζει ελπίδα τον απογοητευμένο. Πώς όμως μας παρηγορεί ότι ο Τίμιος Σταυρός το σημερινό Ευαγγέλιο μας υποδεικνύει το δρόμο, τον τρόπο φορτώσου σου λέει το σταυρό στον νόμο σου και περπάτα το δρόμο σου και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη και πού είναι θα μου πείτε η παρηγοριά στον λόγο αυτό στην εξήγηση που δίνει ο Χριστός παρακάτω όποιος λέει απολέσει την ψυχήν αυτού εν και, ναι και του Ευαγγελίου μου αυτός θα τη σώσει ενώ όποιος αφαιθεί στον εγωκεντρισμό και στα κέφια της καρδούλας του αυτός χάνεται για πάντα εάν δηλαδή δέχεσαι να συσταυρωθείς με τον Χριστό να παρετηθείς δηλαδή από το εγώ σου από τον εγωκεντρισμό σου να βάλεις χαλινάρι και φρένο στις επιθυμίες σου ε τότε θα σώσεις την ψυχή σου ανάλογα με την άσκησή σου το Άγιο Πνεύμα σκορπάει μέσα σου την ομορφιά του και την ειρήνη του εάν όμως αφήσεις την ψυχή σου ελεύθερη και ασύδοτη στις επιθυμίες ναι μεν την γλιτώνεις από τις ταλαιπωρίες και την περιστολή αλλά την οδηγείς στην αιώνια απώλεια και την επίγεια καταστροφή. Και αυτό γιατί το βόλεμα αγαπητή που εξασφαλίσαμε όλοι μας στη ζωή μας εμποδίζει το Θεό να μας οδηγήσει εκεί που θέλει. Εμποδίζει το Άγιο Πνεύμα να σκορπίσει μέσα μας την ομορφιά Του και την ειρήνη Του. Γι' αυτό και η λύση είναι μόνο μία. Να μάθουμε να θυσιαζόμαστε στη ζωή μας γι' αυτό και σήμερα η μέρα τέτοια μεγάλη της Σταυροπροσκυνήσεως η Εκκλησία μας προβάλλει το Σταυρό για να μας πει τι, για να μας πει ότι χωρίς θυσία χωρίς Σταύρωμα δεν θα μπορέσουμε ποτέ να συναντηθούμε με τον Αναστημένο Χριστό αλλά και από την άλλη πλευρά να μας, δώθει, να μας δώσει θάρρος να μας ενθαρρύνει και να μας πει ότι το Σταύρωμα αυτό στην πραγματικότητα είναι ένας ζωιφόρος θάνατος είναι μια σταυρόμορφη Ανάσταση όταν ο άνθρωπος αγαπητή σταυρώνει το εγώ του τον αρκισισμό του τις επιθυμίες του όταν ανοίγει μέσα του χώρο για τον συνάνθρωπό του αν και πεθαίνει αν και υφίσταται ένα θάνατο στην ουσία ζωοποιείται γιατί? γιατί σκοτώνει την αιτία του θανάτου που είναι ο εγωισμός και η φυλαυτία ο διάβολος απέκοψε τον άνθρωπο από την πηγή της ζωής από το Θεό όταν του έδωσε του προσέφερε ένα τρόπο ζωής χωρισμένο από το Θεό ανεξάρτητο από το Θεό καθαρά εγωκεντρικό ο Χριστός όμως μας συνδέει και πάλι με την πηγή της ζωής, με την αγάπη που σταυρώνεται. Έτσι όποιος θέλει να τον ακολουθήσει πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του και να φορτωθεί το σταυρό του, δηλαδή τον αρκισμό του. Πώς όμως θα σηκώσουμε το σταυρό μας και θα ακολουθήσουμε τον Χριστό, αν δεν βλέπουμε, αν δεν ατενίζουμε το σταυρό που εκείνος σήκωσε για να μας σώσει Γιατί αγαπητοί αδελφοί Ο δικός του σταυρός είναι εκείνος που μας σώζει Όχι ο δικός μας, ο δικός του σταυρός έδωσε νόημα και στο δικό μας σταυρό Γι' αυτό σήμερα η Εκκλησία μας προβάλλει το σταυρό του Χριστού και μας λέει όταν δεις πραγματικά το Σταυρό του Χριστού ε, δεν θα δυσκολευτείς πολύ μετά να διακρίνεις και το φως της Αναστάσεως και έτσι ανανεωμένοι και καθησυχασμένοι αρχίζουμε το δεύτερο μέρος της Σαρακοστής μία ακόμη εβδομάδα και την Τετάρτη Κυριακή των Ιστιών ακούμε την Αναγγελία ο Υιός του Ανθρώπου Άρα ισχύρα ισχύρας ανθρώπων και αποκτενούς ειν αυτόν και αποκτανθείς τη τρίτη ημέρα αναστήσετε. Η έμφαση τώρα φεύγει από εμά. Μετατοπίζεται από εμά Και πού πηγαίνει. Φεύγει από τη δική μας προσπάθεια και τη δική μας μετάνοια και πάει στα γεγονότα στα μεγάλα γεγονότα που έγιναν για μας και τη σωτηρία μας. Στον όρθρο δε της Θετάρτης, της Πέμπτης Εβδομάδος ακούμε το μεγάλο κανόνα ολόκληρο αυτή τη φορά αν στην αρχή της νηστείας ο κανόνας αυτός μας άνοιξε την πόρτα της μετανίας, τώρα προς το τέλος ελπίζουμε να έχουμε προχωρήσει στη μετάνια, ελπίζουμε τα λόγια του μεγάλου κανόνα να έχουν γίνει λόγια μας θρήνος μας ελπίδα μας μετάνοιά μας έτσι όλα όσα έχουν σχέση με μας σιγά σιγά αρχίζουν και προχωρούν, πλησιάζουν προς το τέλος από εδώ και μπρος σιγά σιγά αρχίζουμε να ακολουθούμε τους μαθητές στα Ιεροσόλυμα ο τόνος στις ακολουθίες της Αρακοστής αλλάζει αν στο πρώτο μέρος η προσπάθειά μας σκόπευε στο να καθαρθούμε εμείς οι ίδιοι τώρα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή η καθαρότητα τελικά αγαπητή δεν είναι αυτός σκοπός δεν πηγαίνουμε στην κάθαρση της καρδιάς απλώς για την κάθαρση και μόνο αλλά όλα, όλη αυτή η μέθοδος της Εκκλησίας πρέπει να μας οδηγήσει στο μυστήριο του Σταυρού και της Ανάστασης η προσπάθειά μας λοιπόν αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται συμμετοχή σε αυτό το μυστήριο που το είχαμε κατά τη διάρκεια του χρόνου λεισμονήσει και το είχαμε, το θεωρούσαμε μάλλον δεδομένο Από σήμερα, Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως καλούμαστε να συμποριφθούμε με τον Χριστό και να συμμετάσχουμε στο πάθος Του Ήθε και φέτος όλοι μας, μικροί και μεγάλοι να αξιοθούμε μαζί με τους μαθητές Του να Τον ακολουθήσουμε έκθαμβοι και έντρομοι προς τα Ιεροσόλυμα, να βιώσουμε το πάθος Του και τελικά να Τον συναντήσουμε αναστημένο πρόσωπο προς πρόσωπο. Να γευθούμε δηλαδή τη βασιλεία Του που είναι η ζωή της αγάπης. Αμήν.